Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να έχουμε ολοκληρώσει μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο oh. μέχρι το Eurogroup της 20 του Μάρτη. Πιστεύω ότι είναι απολύτω εφικτό να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το Eurogroup τη 20 του Μάρτη. Αχ, ματαιότη, τον τα πάντα Ματεώτης. Άλλη μια Δευτέρα δίχως Eurogroup είναι το σωστό, αλλά δεν έβγαινε στο στίχο, γι' αυτό το κάναμε άλλη μια μέρα χωρίς Eurogroup. Eurogroup θα γίνει, αλλά δεν θα λύσει τα θέματα της Ελλάδας. Αν δεχτούμε ότι τα Eurogroup λύνουν τα θέματα τη Ελλάδα γιατί. Εκτός των άλλων και μεταξύ των άλλων έχουμε φτάσει εδώ επειδή το Eurogroup λύνει θέματα. Τα Eurogroup τα τελευταία 6-7 χρόνια λύνουν και καλά θέματα της Ελλάδας. Δεν έχει σημασία. Αυτό έχει βάλει η κυβέρνηση ω σημαντικό. Σε αυτό στεκόμαστε κι εμείς. Ούτε και σήμερα κλείνει η περίφημη αξιολόγηση η οποία θα έκλεινε από το Νοέμβριο. Μετά θα έκλεινε το Δεκέμβριο. Μετά θα έκλεινε πριν αλλάξει ο χρόνο, μετά θα έκλεινε το Γενάρη μετά το Φλεβάρι, τώρα έχουμε πάει στην 20η Μάρτη και τώρα είναι στην 7η Απριλίου πολλοί λένε και για το χρόνο ή για το καλοκαίρι, δεν έχει σημασία εμείς μετράμε τα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας και έχει πει δύο φορές για την 20η Μάρτη τη μία την ακούσατε, την άλλη την ακούτε Με το κλείσιμο της αξιολόγησης μέχρι τις 20η Μάρτη θα έχουμε τη δυνατότητα Να συζητάμε εδώ πώ επιτέλου η χώρα θα βγει από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Κούφιε οι ώρε ψεύδρα. Η κυρία Μέρκελ και ο κύριο Όίμπλε, μέτρα τη μπόρε. Βήνει ματιά. Κλείνουν τα όνειρα. Πίκρα η ψυχή. Σκέτο φαρμάκι. Στάζει η ζωή. Πώ επιτέλου η χώρα θα βγει από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Πώς θα βγει από αυτή την περιπέτεια αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση δεν θα βγει από τη μεγάλη περιπέτεια σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα καλή εβδομάδα να έχουμε να είναι όλα καλά να προχωρήσει η αξιολόγηση να κλείσει η αξιολόγηση για να κλείσει η περιπέτεια να αποδεσμευτούν τα πολλά λεφτά από τα, τις ποσοτικές χαλαρώσεις οι οποίε τελειώνουν έτσι κι αλλιώ δεν τις προλαβαίνουν ούτε αυτές και να πάνε όλα καλά ε, μέσα σε αυτή την Ευρώπη και μέσα σε αυτές τις διαδικασίες που η ελληνική κυβέρνηση εδώ το παλεύει να παλέψει με τα τέρατα και τα τέρατα παλεύουν να παλέψουν με, τα, με τις ιδεοληψίες της ελληνικής κυβέρνησης. Όλο αυτό το πολύ ωραίο παραμύθι που εδώ και κάνα δύο, χρόνια, δύο χρόνια με αυτή την κυβέρνηση και άλλα τέσσερα με τις προηγούμενες προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ε, η αξιολόγηση θα έκλεινε σήμερα, θα έκλεινε όχι επειδή το είχε πει ο Τσίπρας δύο φορές, αλλά επειδή το είχε πει μία, ο Δραγασάκης. Έγινε μια συνεννόηση στο Eurogroup, από την οποία το επόμενο βήμα είναι να κλείσουμε την τεχνική συμφωνία. Αυτό που λέγεται το staff level agreement. Η επιδίωξη είναι αυτό να γίνει ή δυνατόν μέχρι 20 Μαρτίου.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 όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουν. Σε ευχαριστώ, Βανήγερο. <Τις> μου πόνος, το Too little, too late. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Και ο Δραγασάκης λοιπόν, ως μεγάλοι γέτες, ως αναλυτές όλοι αυτοί, γιατί δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι στην κυβέρνηση μιας χώρας. Είναι δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ με σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τα πράγματα, κάνουν προβλέψεις ανά 10 μέρες για το επόμενο δεκαήμερο και διαψεύδονται και σε αυτό, και σε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάνε, συνεχίζουν κανονικές προβλέψεις, με ημερομηνία δεν είναι τυχαίοι, το έκανε ο Τραγασάκης, το έκανε ο Τσίπρας, το έκανε ο Ζαχαριάδης, σιγά μην δεν το έκανε, το έκανε και ο Η δήλωση για την προσπάθεια που κάνουμε για τι 20 Μάρτη δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού που φυσικά έχει ένα τεράστιο κύριο σαν Πρωθυπουργός της Ελλάδας Βέβαια. Ο κύριος Βάλτις Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι πολλά πράγματα μπορούν να έχουν προχωρήσει και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία Δήλωση για την προσπάθεια που κάνουμε για τη 20 Μάρτη δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού που φυσικά έχει ένα τεράστιο κύριο σαν Πρωθυπουργός της Ελλάδας. <σομίου> που φυσικά έχει ένα τεράστιο κύριο σαν Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Όπως δηλώθηκε και από τους ε, θεσμούς που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε πρόοδο σε μια σειρά από τομείς. Αλλά από εκεί και πέρα παραμένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα ε, τα οποία φιλοδοξούμε ε, να έχουν κλείσει καταρχήν μέχρι τις 20 Μαρτίου στο Eurogroup. Αχ, ματεώτης, Αυτό είναι ο Τζανακόπουλο που φιλοδοξεί και ευελπιστεί να έχουν κλείσει σήμερα. Δεν θα κλείσουν, δεν έχει σημασία. Ο άλλο ήταν ο ο οποίο μίλησε, είναι διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για το τεράστιο κύρος που έχει ο Πρωθυπουργό. Και αν κάτι έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι το τεράστιο κύρος Και αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα που περνάμε τι προβλέψει, προγνώσει και αναλύσει που κάνει ο Πρωθυπουργό. Δεν είναι το κύρο του προθυπουργού όπω λέμε, είναι το τεράστιο κύρο του προθυπουργού, έτσι το βλέπει ο διορισμένος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Διευθυντής της ΚΟ οπότε κάτι έτσι, κάπως έτσι και κάπως έτσι είναι τα πράγματα ο Μάικς Μπαλαούρος είναι βουλευτής του Φεύγουμε από την 20η Μάρτη τα τελειώσαμε σύμφωνα με τέσσερις ε, από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει σήμερα Το λένε αυτοί, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Αλλιώ δεν θα μπορούσαν έτσι απλά να ξεφτιλίζονται, λέγοντα ημερομηνία στη σειρά. Φεύγουμε από αυτού, πάμε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάκη Μπαλαούρα. Ο οποίο στο θέμα μέτρα-αντίμετρα, τι δίνουμε, τι παίρνουμε, βάζεται, βάζουμε ένα φόρο, θα υπάρχει αντίστοιχη ελάφρυνση. Όλο αυτό το παραμύθι των τελευταίων περίπου 20-25 ημερών έρχεται να προσθέσει μια άλλη διάσταση. Τα κακά μέτρα είναι το 2% του ΑΕΠ. Τα καλά μέτρα θα είναι και 2% ο ΑΕΠ. Έχει κλείσει αυτό γιατί αυτό... αυτό... άλλα. Αυτό έχει κλείσει. Πώς αυτό έχει κλείσει. Με μεταβεβαιότητας το λέτε. Αυτό το λέω μεταβεβαιότητας. Δηλαδή θα πάρουν από το Ρωμανιά ένα ευρώ. Όχι. Θα όχι. Του το δώσουν μισά ένα μισά ευρώ πίσω. Όχι, όχι. Δηλαδή. Προφανώς. Δηλαδή, δηλαδή κύριε Παλαγόνα. ο Ρωμανιάς... Του κόψουνε από το ασφαλιστικό Λέμε. Ή, ή από το, Για από το φορολογικό. Δε, θα του στείλει επιταγή ε, μετά στο σπίτι. Ε, όχι, όχι. 100 ευρώ ναι. αν του κόψουν 100 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιο άρωμανιά θα έχει από τα ανταθμιστικά μέτρα. Κατάλλε μπορεί θα να τα πάρει άλλο. Καταφάρει άλλο στα πλούσιο να μπορεί θα να τα πάρει άλλο. Ποιο θα το πάρει, Αυτό. ένα μηδέν όπω λέμε. Γιατί ρώτησε ο κύριο και απάντησε ο Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Μπαλαούρα εδώ μόλι μα ανέλησε ότι από κάποιον θα κόψουν τα 100 ευρώ και μιλάνε για 100 στάρικα, λε και είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα μικρό ποσό που μπορεί να κοπεί από κάποιου, προφανώ δεν είναι εφοπλιστέ βιομηχανού, από αυτού που έχουν κόψει άπειρα 100 τα τελευταία χρόνια. Θα το πάρει κάποιο άλλο. Δεν ξέρουμε ποιο είναι ο άλλο. Γι' αυτό και ο Πάριος πετιέται και ρωτάει ποιο ποιο, Ποιο θα είναι αυτός ο τυχερός που θα πάρει το κατωστάριγκο Που θα κοπεί από ποιον επίσης δεν είπα Ναι αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά Οπότε μετατρέψαμε λίγο όλο αυτό του Μπαλαούρα Για να το φέρουμε λίγο στα πιο αληθινά Δηλαδή θα πάρουν από το Ρωμανιά ένα ευρώ όχι, Θα του το δώσουν ένα ευρώ πίσω Όχι, όχι, όχι Αναγκαζόμαστε να κόψουμε 100 Και θα πάει να πνιγείτε ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιο. Nagaz, na kiażu, umoż, na 100, i da pana na είναι; Έτσι λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα είναι ο τυχερό που θα πάρει τα 100 ευρώ. Θα τα κόψουν από το Ρωμανιά. Ρωμανιά ήταν το παράδειγμα, γιατί είναι εκεί στα πρωινά, στα σύρια του Γιώργου του Αυτιά. Και με πολύ μεγάλη άνεση ο Μπαλαούρας κόβει κατά το Στάρικα και τα πετάει από εδώ και από εκεί. Ότι κάποιο θα πάρει. Είναι αυτοί οι βουλευτέ που θα ψηφίσουν όλα αυτά τα έσχη, αλλά που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με του εαυτού του καταρχήν, γιατί έχουν με την αξιοπρέπεια του. Και βγαίνουν στα παράθυρα και με την ευκολία αυτή τη γνωστή. Λε και δεν είναι ένα λαό που έξι χρόνια είναι σε μνημόνιο, χωρί να βλέπει φως και με τη μαυρίλα να γίνεται ακόμη πιο έντονη, αν μπορεί να γίνει μαυρίλα έντονη και βγαίνει και λέει και κόβει και μοιράζει κατοστάρικα με φοβερή εύκολη, οπότε το ποιο ποιο παραμένει Με στο πισότο. τέταρτο μνημόνιο. Με τέταρτο μνημόνιο. Ποιο το βράδυ. Ποιο, ποιο, θέλω ξέρω ποιο. Πρώτη φορά αριστερά. Αν ήταν το τραγούδι, πια-πια, η πρώτη φορά αριστερά, αλλά και με το ποιο-πιο, δεν ξέρει τι θα σου έρθει στη γωνία. Η πρώτη φορά αριστερά, λοιπόν, όλα αυτά είναι και δεύτερη φορά αριστερά, μην το ξεχνάμε. Ο ελληνικό λαό με τη σοφία που τον διακρίνει, το χιούμορ και την απόγνωση, αυτό το πολύ ωραίο μείγμα και τη σκάρκα ψευδεστήσει, βέβαια. Δεύτερη φορά αριστερά, την ανέδειξη, νομίζω, ήταν και τελευταία για πολλέ δεκαετίε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε στην πορεία. Ο Άδωνις στην προχθεσινή του εκπομπή είχε καλεσμένη, Πια νομίζετε. Κλείνω τα πολιτικά, πάω στους και μετά στα βιβλία θα σας διαβάσουμε υπέροχα πράγματα. Mm. Λοιπόν, ποια έχουμε μαζί σήμερα. Έχουμε την κυρία Ευγενία Μαρουλίδου. Ah, κυρία μαρολίδου, καλώς ήρθατε. Θέλω να παρακολουθήσω το δωρεάν μάθημα αρχαίων ελληνικών. Oh! Oh!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 Οι. Έτσι λέγεται όλο αυτό. Αν θέλετε κι εσεί να το λέτε, πιάνει. Είτε είναι η σύζυγό σα δίπλα σα στο στούντιο, στο στούντιο τηλεπόλυση, όπω λέει και ο Αλέξη Τσίπρας, προχθέ τη Βουλή τα λέει για τον Άδωνη. Ή γενικώ όταν θέλετε να ενθουσιαστείτε πολύ από αυτά τα ωραία που λέει ο πρόεδρο και αυριανό ερωτηματικά, πρωθυπουργό επίση ερωτηματικά. Γιατί όλοι αυτοί που είναι στο μαξί μου δεν είναι και, δεν και καλά πρωθυπουργοί, με την έννοια ότι δεν ηγούνται ενό κράτου, μια χώρα, ενό λαού. Διεκπέρευση κάνουν και. Υπάρχει υπάλληλοι είναι, προσωπικό κάποιον άλλον είναι άλλοι καλοί, άλλοι κακοί και σχεδόν όλοι μέτρη. Υπάρχει και ο μπάξει μπάνι σε όλη αυτή την ιστορία, είναι πολύ χρήσιμο γιατί να μιλάμε και για χρήσιμου πολιτικού. Έχει μια αξία που και πού. Είναι ο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίο βγαίνει αλλαγό, λέει κάτι μετά από λίγε μέρε μπορεί αυτό να γίνεται, να μην γίνεται. Εν πάση περιπτώσει μπαίνει στον πολιτικό διάλογο, στην ατζέντα των ημερών και όσο καιρό πολιτεύεται 1,5 στη Βουλή, ενάμιση δύο χρόνια τώρα πως είναι από το Σεπτέμβριο του 15, 1,5 χρόνο περίπου, πολλές φορές έχει λειτουργήσει σαν λαγός, με ένα μικρό δείγμα της παρουσίας του σε αυτά τα θέματα. πρέπει να υπάρξει μια ελαστικοποίηση. Ελαστικοποίηση δεν σημαίνει δυσκολότερες συνθήκες απεργιών, αφαίρεση δικαιωμάτων από τους συλλογικές Και Οι συλλογικές συμβάσεις και αυτές πρέπει να σιγά σιγά καταργηθούν. Όσοι έχουν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 1500 ευρώ, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν 200 ευρώ. Εκτάκτος για την άμυνα ένα μεγάλο δημόσιο. Ποιος θα πληρώνει όλους αυτούς τους τεμπέλιδες; Στις δέκα και στο δημόσιο. Μάλιστα, ένα δημόσιο 30% κατεμέ σύμφωνα με εκτίμηση που έχω δεν δουλεύουν καθόλου. Εάν ήσαν σαν Τσίπρας, τι θα κάνετε; Παραγγελία. Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις για να εξοπλίσω τι ένοπλες δυνάμεις εδώ για... πέρα βγαίνει ο Τόψεν και λέει ότι οι Έλληνες για παράδειγμα ναι. έχουν πολύ υψηλό αφορολόγητο να πέσει στα 5.000 ευρώ. Ξέρετε γιατί το λέει γιατί, γιατί έχουμε θέλω. πάνω από 50% που δεν πληρώνουν τίποτα 55% του ελληνικού λαού δεν πληρώνουν καθόλου φόρο Άλλη αξία είχαν οι απεργίες προ 20 ετών και άλλη αξία έχουν σήμερα. Σήμερα έχουν μηδαμηνή αξία ως αποτέλεσμα να προσθέσω άλλα. Δεν ξέρω αν ήμουν αχρήσιμος κύριε Τσίπρα. Χρόνια σας πολλά. Μερικά από τα ωραία όλα έχουν τεθεί στο δημόσιο λόγο απεργίες. Είναι ο, τα περίφημα εργασιακά τα οποία συζητάνε δέχονται, αποδέχονται, αλλά δεν το έχουν παραδεχθεί ακόμα στο Χίλτον και μια σειρά άλλα θέματα για του εξοπλισμού και όλα αυτά που ακούσαμε από τον Βασίλη Λεβέντη προφάνωση υπάρχουν κι άλλα ένα μικρό Μάζεμα κάναμε εμεί. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σας περιμένει γιατί νωρίτερα υπήρχε ένα πρόβλημα στο καταγραφικό εκεί στο PC του. Οπότε νομίζω πρέπει να το έχουν φτιάξει. Αν δείτε και δεν απαντάει πάει να πει ότι έχουμε τεχνικό πρόβλημα και δεν ξέρω τι θα ακούσετε. Αύριο αλλά αύριο είναι μια άλλη μέρα κανείς δεν το ξέρει αυτό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφητος real και no... Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19:50. Έχουμε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να τα στείλετε στο Ο Μάριος Καγή ρυθμίζει τον ήχο και με 20 Μάρτιο, σαν, σαν σήμερα, σήμερα όπω μα έλεγαν εδώ και κάνα μήνα, τα κυβερνητικά σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη θα έκλεινε η αξιολόγηση. Έτσι, ξεκινήσαμε από τον Τζίπρα, το Τραγασάκη, το Ζαχαριάδη και τον Τζακαλότο και τον Τζανακόπουλο. Να κλείσουμε τώρα με τον Τζακαλότο. Τι είναι ο στόχος, να κλείσουμε όσο πιο πολλά πράγματα μπορούμε για να πάμε στο Eurogroup με ελάχιστα πράγματα ανοιχτά. Αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Οπότε η καλύτερη εκδοχή είναι ότι μπορούμε στις 20, δηλαδή τι Δευτέρα δηλαδή, ε, αυτό, να έχουμε μια συνολική λύση για σχεδόν όλα τα θέματα. Άλλη μια μέρα δίχως. Το Eurogroup. Μια... εικοστής του Μάρτη Πόνας ασήκωτος η μοναξιά κι ο αγέρας που κλαίει Ο πόνας που κλαίει Έλα μην κάνεις έτσι Έλα κάτι σε δω να συνέσεις Την αλήθεια μου λέει Ο καημένος, ο καημένος Ο ΣΥΡΙΖΑ Διέγινε Ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ Μια αλήθεια πικρή και ο υδρόντας κάθε Ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ Και οι σκέψεις βαριές Ωραίες συνεφιάς Σαν σκοιές Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. και μνημόνιο Το ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για το μέλλον. Είμαστε κίνδυνος για το δικό σας μέλλον. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να έχουμε ολοκληρώσει μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20 του Μάρτη. Αχ, ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματεώτης. Με το κλείσιμο της αξιολόγησης μέχρι τις 20η Μάρτη Ο, θα, θα έχουμε τη δυνατότητα Να συζητάμε εδώ πώ επιτέλου η χώρα θα βγει από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Αν βγει από την περιπέτεια, πάρετε τηλέφωνο, αρκεί να γράφει μέσα το μηχάνημα. Λίγο πριν κάτι λειτουργήσε, μετά ξαναέπεσε, έπεσε, δεν έχει σημασία. Παίρνετε εσεί και αν είστε τυχεροί, θα μιλήσετε. Γιατί η τεχνολογία μα καθορίζει. Είμαστε η τεχνολογία μα. Ερώτηση εδώ, Ακροατή, που μπορώ να βρω, μπορώ λίγο να βρω τη σημερινή εκπομπή σα στο ίντερνετ ή κάπου. Κάπου δεν ξέρω, στο ίντερνετ μπορείς, δύο τρόποι, στο RealGR και live ακρόαση και μετά ανεβαίνει και στο ellenofrenianet.gr που είναι το site της Ελληνοφρενίας, αφού είναι και τώρα και ε, αμέσως μετά κάποια στιγμή ανεβαίνει και αυτή κάθε μέρα, όχι μόνο η σημερινή. Και μια ανακοίνωση για έναν οδηγό ταξί, ε, σε ταξί το πρωί. Από την Τραπετσόνα προ την Αγία Τριάδα του Πειραιά κατά τι 10 και 4, τρει κυρίε επιβάστηκαν. Η μία άφησε τσάντα φαρμακείου ροζ, που μέσα είχε χρήματα, ήταν το αναπηρικό επίδομα, αν δεν κάνω λάθο, παιδιού τη. Ο οδηγό άκουγε ρε Αλεφέμ, οπότε παρακαλείται να πάρει εδώ. Έχουμε το τηλέφωνο τη κυρία, η οποία τα έχει ανάγκη αυτά τα λεφτά. Το ταξί το πρωί από την Τραπετσόνα προ την Αγία Τριάδα, φίλο οδηγία ταξί, μπήκαν τρει κυρίε. Η μία ήταν πιο αφηρημένη, ένα τσαντάκι φαρμακείο όπως λέει έχει ξεχάσει μέσα εκεί ο Βούτσις πήγε στην Ιταλία να μιλήσει για το πως αυτή η Ευρώπη μπορεί να γίνει καλύτερη, δεν ήταν συνέδριο ανεκδότων, ήταν συνέδριο αριστερών, ξεπλυμένων αριστερών ο Βούτσις είναι ο πρόεδρος της Βουλής και εκεί λοιπόν, στη Βουλή μάλλον την Ιταλική εκεί η πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής τον παρουσίασε e do la parola, presidente greco, Prego. Κυρία Πρόεδρε Αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι εμπειρίες αυτές όπως και οι θετικές εμπειρίες πρέπει να αξιοποιηθούν από όλους ώστε να οδηγήσουν σε θετικές αντιλήψεις και θα οδηγούν παραπέρα σε διέξοδο, σε συγκλίσεις, αλλά και στην ίδια την αναθεμελίωση της αρχιτεκτονικής και του ίδιου του ράματος της ευρωπαϊκή Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie, Καταρχήν τον έκανε Σέρβο, το προσπερνάμε αυτό, δεν είναι και κακό να σε και Σέρβο. Αλλά τα άλλα είναι ωραία. Υπάρχει και εκτενέστατη ανάλυση για το πώ η Ευρώπη έχει φτάσει εδώ και πώ χάσαμε αυτό το όραμα που ήταν τόσο καλό και η Ευρώπη στοχεύει μόνο στο κέρδο και δεν έχει του ανθρώπου μπροστά. Και διάφορε άλλε τέτοιε βλακίε τι οποίε τι λένε όλοι αυτοί, σαν να μην ξέρουν ότι η Ευρώπη αυτό ακριβώ είναι. Το κέρδο, να ξεζουμίζει ανθρώπου, να κερδοφορούν και να περνάνε καλά λίγοι και όλοι άλλη απλά να επιβιώνουν και αν δεν έχει γίνει σε όλες τις χώρες θα γίνει σιγά σιγά σε όλες τις χώρες αλλά είναι ωραίο που μαζεύονται όλοι μαζί για να αναζητήσουν τα γιατί και τα διότι και να κάνουν προτάσεις για το όραμα το περίφημο της Ευρώπης μέσα σε αυτούς και ο Βούτσιτς Έλα μωράκι μου. Έλα μωράκι μου. Και μην αρκεί να πειστονέ. Για ε... σένα λιώνω, Αντρά μου. Oh, <coughs> καρφό, αμα... ε, κάτι φιλαράκια από το χωριό εννοούσα. Για πες Τι έχει φτιάξει σήμερα, Έχω φτιάξει μακαρόνια με κιμά για να φά ε... από τα κρίματα του Σάκη. Έλα μου. Είναι αμυθιτό ο πλούτος <coughs> μου. <σ'> αγαπώ. <coughs> Βαρδινογιάν <coughs> ένα. <coughs> Έλα, Έλα μου. Έλα. Αμάταρε, όλο θέλει να είσαι ο πρωταγωνιστής Να σου πω. Δηλαδή τώρα πηγαίνω προπολίγια για να ζητάω εروβίσιο κοιμά. Ναι, παλιά αγοράζαμε το τώρα Ένα κιλότα, κατευθείαν ένα κιλό κιλότα θέλω. Είμαι εξτρελάνη, δεν κλείνω, δεν άνοιγω. Κλείσει, κλείσει. Έλα, για. Έλα να σε ρωτήσω κάτι και περιμένω μια ελκρινή απάντηση. Μην μιλάσα το κιλιά, δεν σε καταλαβαίνω. Πότε προσλάβατε το κουλια στην ελληνεία. Πε μου. Το καλό είναι ότι το παιδί δεν έχει η αξιώρηση, αναγνωρίζει το χαμηλό του επίπεδο και δεν ζητάει λεφτά. Πο μόνο του θα έκανε αυτά με τι φωτογραφίε. Ναι, δεν είχαμε κάνει συνεήσει. Απλά μα βλέπει πολύ, δεν ξέρω. Ναι. Βλέπει πολύ η ελληνοφρένια, έχει επηρεαστεί και, και σου παν το κάνω λίγο live. Όχι κιλατάρε. Θα του πάρω εγώ τη δώξα. Με αν τρόπο το λεω και πια. Ναι, εγώ τώρα φτάσει και εκπλάγικα. Και σε τι ασπάθημα κοινωνία ή σταύρο. Και τα δύο. Προφοσιά, Να σου πω, πολύ κατήνα και ο που το επισήμανε το γραμματικό το λάθο. Πολύ κατήνα για αριστερό, κατήνα. Μήπω χτυπάει άσχημα όμω. Χτυπάει, χτυπάει. Αγάπη μου. Ωραία <Ουράκι> κοιμή. <μου> ο κολογυμναστριακό <Ρι> ήταν <στο Σοσοσοσάρδαν>, σωστό το Σαρδάν. Σωστό. Άκουσα ένα από αυτά τα κολεγιόπερα, τα δούλευτα τη Νέα Δημοκρατία και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οποιοδήποτε κόσμο λέει μπορεί να μπει στην πλατφόρμα τη Uber και να γίνει ταξιτζή και να καταπολεμηθεί έτσι η ανεργία. Άκου <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> λοιπόν την απάντησή μου από ένα ταξιτζή, φίλε. Ρε παλιό μαλάκι. Άμα είναι έτσι να καταργηθεί η ειδική άδεια που δίνουμε 250 ευρώ και εξετάσει και με λευκό ποινικό μητρό.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 Hey, κυρά μου θα μας τα πάω παρακάτω. Τι να πάρει, τι να πάρει. Πούντο, πούντο. Κάτω. Ας πάρει λοιπόν ο κάθε ένας άνεργος 18ης ένα αυτοκινητάκι 500 ευρώ να μπει στους δρόμους και να κάνει παζάρι. Με παλιό άνεργα, πού τα λε αυτά είναι καμιά φορά. Πού τα ο κάθε ταξιδιτής μαλάκι δώσει 200 κιλιάρικα με υποθήκη το σπίτι του και τρένει στην κάθε μέρα να πούμε αν θα βγάλει λεπτά να δώσει το γαμποδάνιο. Γαμιά άνθρωποι, πού βγαίνουν αυτοί οι αιμαλάκοι και τους και μιλάνε στι τηλεοάσει. Αγορίνα μου! Καρδιά μου! Άσε τα σάλεια, έχω κόσμο, θα εκτεούμε. Έστω σοβαρό και καλά τι μα ενδιαφέρον αυτά και αυτή που κάνουν τέτοια είναι πουσφητή. Είμαι πού για σένα ή μου Κάσε σου λέω εγώ κόσμο. Δεν με πειράζει. Αγόρι μου σήμερα φεύγω από τη χώρα να πάω, φεύγω από την Κρήτη μου. Ανά, το... καλύτερη είδηση που έξω τι δεύτερε μέρε. Για. Πες. Φεύγω, πάω στον καναδά και θα ήθελα πάρα πολύ να σε ακούσω. Στον Επίσης, καναδά, ναι. Τώρα, στη Μαλακάσα να παίζουμε μια δυσκολία μα ακούσει. Τον άλλη μου, δεν ακούσω. Καναδά δεν πρέπει να πιάνει. Τώρα ηλικρά να σου το πω. Καλάλησε ο αγώρι μου, να ξυπνάτε να σε γρικό. Το ίντερνετ. Χάλα, σε ευχαριστώ μόνο και μόνο που υπάρχει. Να σου πω γιατί φεύγει για δουλειά. Γιατί δεν δούλευε εδώ. Ε, έχει και ο πρώτη φορά αριστερά. Έχουμε ανάξει. Ανοίγω την πόρτα μου δεκαετό που το πω για δουλειά. Να σου πω, τι δουλειά κάνει. Είμαι καθηγητή. Εντάξει, τώρα έλα κι εσύ τώρα. Φαρκέ στην πετρεία, με περιμένει. Και στον καναδά τι θα κάνει. Θα δουλέψω ότι έχω και άλλο πτυχείο. Θα δουλέψω πάνω στα πετρέμια. Πάνω στην άκρη. Έχει και παιδιά και γυναίκα και τέτοια. Όχι! Αμονάχο! Έχει θυτήρι να είναι πάλι μόνο σου. Πια στο ευαίσθητο και καλά. Μια οικογένεια που ξεκλειρίζεται και πάει άσχητη φύγη. Άντε τα λέμε. Χαριστό, χαριστό. Άντε, άντε, καλά ευχαριστώ. κουράγια. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Να σε καλά, για χαρά. Καλά, για χαρά. πολύ. για χαρά. chcesz o go back madame merkel o u i o o i Γιατί είσαι εδώ, δεν δουλεύει το μηχανημά σου, το καψες Είμαι, Είμαι εδώ γιατί το άλλο στούντιο που κάνουμε την ηχογράφηση του λαού δεν λειτουργεί χάλασε. Τι, χάλασε Τι χάλασε Χάλασε Πάρε ένα κάβουρα Λάσε. να το φτιάξεις Πήρα ένα κάβουρα, το πέταξα πάνω δεν Λάδια δε το άλλαξε. Το χτύπησα κιόλα. Το, το χτύπησα Τακ Και... τακ το έβρισα, θεματισμένο Πάρε τίποτα μια πένσα Κάτι ναι, δεν δουλεύει Το χτύπησα, το δεν δουλεύει πάλι. Το πισί και η κονσόλα μαζί. Και διαβάσει και όλα είναι. <laughs> Άσε. Ένα σπίρτο θέλω. Ένα σπίρτο Τι θα ακούσουμε να αύριο. το κάψω. Δεν θα ακούσουμε αύριο. Δεν θα Αυτή έχουμε, έχουμε Την ώρα του λαού θα βάλουμε τραγούδια. Θα βάλουμε τραγούδια γιατί Την ώρα έχουμε. του λαού μόνο. Το υπόλοιπο μέχρι τώρα. Δεν υπογραφούμε. Λί... Σήμερα μην παίρνετε Λί... τσάμπα. Λί... Όσοι παίρνετε δεν μπορούμε να σα υπογραφήσουμε. Λαϊκά, λαϊκά τραγούδια. <laughs> τραγούδια του λαού Ό,τι τραγούδια βάζουμε είναι λαϊκά τραγούδια Να. Τα πραγματικά λαϊκά, τα ουσιαστικά λαϊκά τραγούδια Και τι κάνει, λούφα Κατά δηλαδή. τα άλλα συντονισμένοι στους 97 και 8 στο πρώτο ραδιόφωνο της χώρας Να σου πω, Α, έλα. λούφα Τι κάνει τώρα, ακρότες, τηλέφωνο, δημόσιες παίρνουν τηλέφωνο. Κοιτάξτε, σχέσεις. θα, θα σηκώσει το τηλέφωνο απλά να μιλήσουμε. <laughs> να, Δεν θα το συγγραφήσει, απλά <laughs> να τα πούμε. μέσα και <laughs> να τα πει Δεν δουλεύει η κονσόλα, ούτε το κομπιούτερ, ούτε τίποτα και αυτά. Τάπεξε. Λοιπόν, τάπεξε. Ματιαγμένο, ματιαγμένο Ά, Ένα Όχι, είπα να το ξεματιάσαν. Κουνήθηκε το από Του Τίποτα στα. στα Τι πιάνει δηλαδή. Τα από αυτά. <laughs> ποιος, και από αυτά ποιος, παίρνει. Ποιο <laughs> αυτό. Ποιο <laughs> αυτό είναι <laughs> που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, άσε μα εμεί εδώ να συνεχίσουμε. Φεύγει. Καλά κουράγια. <laughs> <laughs> πήγαινε, και αν βγάλει άκρη, στείλε μα ένα μήνυμα Ως να ξέρουμε και εμεί. Ωραία, πήγαινε, πήγαινε στην τηλεόραση. Γιατί έχουμε και το βράδυ τη <laughs> τηλεοπτική εκπομπή. Εμεί εδώ θα ακούσουμε και θα μοιραστούμε ένα ευχάριστο γεγονότο που μα το λέει ο Μάκη Μπαλαούρα. Σα λέω ότι ναι. πράγματι κάποιοι θα έχουν απόλυα. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε. Ναι, αλλά... εμείς, όλοι αυτό, εμείς όμως κατα... κατορφώσαμε ναι? και πήραμε το ισοδύναμο και λέμε ότι κάποιοι ομάδες του πληθυσμού όπως ήταν τα παιδιά, τα οποία θα πάρουν περισσότερα για να ζήσουν να μην πεθαίνουν στο σχολείο, να μην υποθυμάνε και όλα αυτά. Θα φτιάξουμε σχολεία, θα φτιάξουμε παιδικούς σταθμούς. Άρα, το είπε ο άνθρωπο, κάποιοι θα έχουν απώλεια, αλλά θα φτιάξουμε σχολεία και παιδικού σταθμού και θα δώσουμε στα παιδιά χαλάλι. Και να πιάσει τόπο και εκείνο το δάκρυ, παραλίγο δάκρυ, τη Γεροβασίλειο. Όταν εκείνο το βράδυ που είχε βγάλει το ΣΤΕ την απόφαση για τα τηλεοπτικά κανάλια, είχε βγει και είχε νοιαστεί για τα 15.000 που δεν θα έχουν που να βρουν παιδικό σταθμό. Τώρα λοιπόν θα κόψουν από αλλού για να φτιάξουν για τα παιδάκια, όπω λέει εδώ ο Μπαλαούρο, Τα έλεγε όλα αυτά. Κάποια στιγμή του είπαν για τις δουλειέ που δεν υπάρχουν και απάντησε με ωραίο τρόπο. Είναι δυνατόν όταν κληρονομήσαμε ένα κράτος που έχει 1,5 εκατομμύριο άνεργου. Κυβερνάτε το 1 τρίτο του μνημονιακού χρόνου. Εμεί το 1 τρίτο. Είσαστε ήδη παλιά κυβέρνηση. από τα 7 χρόνια εμεί είμαστε δύο. Όλο και πάλι μαθαίνουν. Όλο στην Α δεν Η δουλειά πώ θα Αυτό ακριβώ. Θα γεννήσουμε δουλειές, εντάξει πηγαίνετε και παραπέρα, δεν γεννιόνται οι δουλειές έτσι, θέλουνε σιγά σιγά κάποια στιγμή κάποτε. Το ωραίο είναι όταν του λέει εκεί για το 1 τρίτο των μνημονιακών χρόνων, εμείς λέει από τα 6 χρόνια κυβερνάμε τα 2. Όχι βεβαίω, δεν είναι το 1 τρίτο σε καμία περίπτωση. Λαό μέρος βου.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 Εσύ μωρή που το παίζει yeah. τρίσπα και παραμυθιάζει τον κόσμο. Άισι χτύρ, yeah. έχει τάμπλετ. Yeah. Έχει τάμπλετ, yeah. όχι, εδώ θα ξεφρακοθεί. Κουμούνια, <ομούνια> ναζί, ναι. Εμά μουνιά, είπε. Είστε η πραγματική ναζί. από χτύρ, ακουμούνια. Η ναζί, η πραγματική ναζί, είστε σύλδρε. Ελένη, η χειρότερη καπτοχήτρια. Ναι, το ξέρω αυτό. Ελένη. Να σου, πω, η Λένη, ε? να σου πω Ελένη ε, θα το βάλω τελικά Είναι Είναι. Εντάξει. Τι δευτέρα Μωρή πε μέσα μόνη σου Τράβα πάρε να πουκάμισο με μακρύ χέρι και δες το πίσω τράβα μόνη σου Πες ήρθα Τι λες μωρί, δεν κατάλαβα Τα χέρια δες τα πίσω μόνη σου τέλειωνε Δεν άκουσα για. Τι λες, μωρί, δεν ακούω, τι Κάτι δικά μου αντιχριστιανικά για, για. Βρε έλα σου πω ε, ε, Ελένη τι γίνεται Λε, Λαμπίρι μπίρι είπε ότι θα το δείξει η ελληνοφρένεια Το είπανε δύο πτυλα Δεν μου το πες ο, το τόπι Έναν το βάλο, δεν το ήξερα ότι <συσίλει> το είχε πει λαμπύρι-μπύρι. Νόμιζα κανένα ρόιτερ, κάτι καράκι ω γιέ. Η είπε για εσά. Ναι, αλλά δεν το πέσα από την αρχή. Πού να το ξέρω ότι θα το βάλω, ότι το είχε πει λαμπύρι. Τώρα θα το βάλω. Δεν <συσίλει> είναι, το βίντεο. Ναι, βίντεο. δεν το ήξερα. Θα το βάλω, <συσίλει> θα το βάλω. Αλήθεια, σου λέω Ήδια η Λαμπίρι, στην Λαμπίρι, ίδια στην εκπομπή λαμπύρι-μπύρι. Η Άρα είσαι μα βάλει ελληνοφρένια, δεν Δεν το είπε καμιά πανελίστρια κανατσόκαρο κανατσόλι. κανα τσόλι. Είναι ένα και δίπλο αυτό, πώ το λένε ο φάλα. Δεν είναι δημοσιογράφη, Τι μη σε ταράξω. Αυτός εκεί που άμα τον ποτίζει θα βγάλει κλαδί Ήτανε στα Ναι, Από το Στάλτσανε, θυμάσαι που την ακολουθεί. Από το Ποιος ακολουθεί τη λαμπίρη παιδί μου. Δεν την ακολουθούν τη την ακολουθεί άλλος. Ρε στο πάνε δεν είναι η λαμπή. Αυτή και δίπλα της ένας φαλακρό παιδί. Τώρα, αλήθεια, πότε τα προλαβαίνει, πες μου, πας ε... στον Κυριάκο Μητσοτάκι να κάνει ντου. Έξω από το μαξί μου, τη λαμπίρι μπήρι, ελληνοφρένια, ραδιοφωνική, τηλεοπτική. Ε, τι στο διάλογο, πού τα προλαβαίνει όλα αυτά. Τα προλαβαίνω, τι να κάνω. Όχι, θέλω να μου πει προγραμματισμό, εμεί δεν έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Ε, γιατί. <Και> Κατάλαβε, είναι αυτό που βγαίνει και στο ίντερνετ. Τα έκανε όλα αυτά η Λουκά γιατί είχε πρόγραμμα. Δεν ακούσα το είπε και η λαμπίρι και ο δημοσιογράφος δίπλα της τέλειωσε, τελειωσε. τέλειωσε, άπαξ το όπι η τέλειωσε δύο το είπανε, δύο ε, δύο, λαμπύρι. δεν είναι λίγοι άλλος ο δημοσιογράφος σου λέω θα το βάλω, θα το βάλω, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει κύριε πηγή η, η ελληνοφρένεια τους, τώρα το, τους απογοήτευσες απογοήτευσες Λαμπύρη Μπύρη μη με Ναι, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι, είμαι από Ρόδο τηλεφωνό, είμαι ο κύριο Γιώργο με τα λευκά είδη και είμαι με το συνεταίρο μου. Γεια σα. Απλά τα λευκά γαριάζουν εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα λευκά είδη. Μπορείτε να βάλετε και άλλα χρώματα. Δεν το άρεσε, αγαπητά, το κάλυμα που μα έκανε για το αυτοκίνητο, το σετ. Πάρτε να σα τα πει ο ίδιο, αγαπητό μου. Ναι. <Καλημέρα>, Καλημέρα. Καλημέρα. Τι πρόβλημα έχει το κάλυμα. <Καλημέρα> Άκουσε να δει εκεί, Αποστόλη, τα κάλυματα που μα έβαζε συνέχεια βγαίνουν από τη θέση του. Ωραία, <Καλημέρα> να μην τα βγάλετε, <Καλημέρα> να μην κάνετε Εγώ το λίγο. Είμαι εννοιού, παρακαλώ. Πώ βγαίνει Είμαι... από τη θέση σου το κάλυμα, Εγώ τα έβαλα για να κάθεσαι, όχι να κολοτρίβεσαι πάνω. Ah.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 Συνοδηγάμε, συνοδηγάμε, καθόμαστε επιβάτες. Δεν είχε ιδέα, φαίνεται Εγώ, προσβάλλεις την επιχείρησή μου Συγγνώμη Τι, Δεν... βέβαια, καλά κάνεις και εσύ τα συγγνώμη Για να σε πάρει ο <laughs> θα σε πάρει ο διάολος που λες για την επιχείρηση Για <laughs> πράγματα <laughs> Να σου πω, ό, τα βλέπεις, κύριε, λίγο τον ουρανό Να Πάρτα! Πάρτα, αν τα βάλει το γκολσο, ρε μαλάκια! Α, τα, ακόμη, σουρε, Ω, τα έχω φάει ήδη, άστον! Αντεκαμίσω, πού! να χαίρεσαι τα καλύματα! Τσαμπίκο! Στην αποστολή τα βρήκατε τελικά! Τελικά, ναι, Φύρια, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε πολύ καλά. τα χρήματα, ή όχι? Ναι, ναι, όχι, θα μου τα επιστρέψει, θα κάνω εγώ τη διόρθωση. Θα του επιστρέψω και τα χρήματα, άμα δεν είναι όλα καλά. Για πάρτε να <laughs> το Και τελικά δεν δούλεψε. <laughs> Γιατί είχα δεκαράκι εκεί. <laughs> του αλλού <laughs> τα καθίσματα, τάραψε όπω τάραψε την ρόδο ναι, ναι. και δεν μπορούσε να κάτσει ο άνθρωπο. Εδώ είχα δεκαράκι. Τι θέλει το δεκάρι. Να φέρει το. Κα... Το καριδάκι. το καφού. Καριδάκι, το καφιδάκι. Το καφιδάκι. Και, να <laughs> <laughs> και δεν είχα το extension <laughs> και του σκαστάκιου κάτω. Πώ θα κάνω ζημιά κάτω να λερώσω. Μπαίνει κάτω από το πισί και το φτιάχνει. Ναι, ναι, ανάποδα. Έχω λάδι. Είμαι μέλο. Πριν από αυτό. Το λάδι για πάλι άλλη δουλειά. Φλάτζε είδε. Είδα φλάτζα, είδα τσιμούχα. Πολλάτζα. Καλά. Μήπως Παζίνια, έχει, το κορδόνι είναι έχει. Δεν ξέρω. Το κορδόνι πετρέλαιο, έχει. Πετρέλαιο. Φωτιστικό πετρέλαιο ναι. να βάλει. Ναι. Γιατί μάλλον αυτό είναι. Έβαλα τη φόρμα εργασία σαν του Ακυρουβάδου. να θυμάστε Φέλα. πάλι πω δεν το θυμόμαστε. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να πούμε Άντε, πέζει, για να. Το βράδυ έχουμε φεύγω. τηλεοπτική ελνοφύγεση. Ναι, ναι, 11 παρα 10. Να τα πούμε και αυτά. Τηλεοπτική ελνοφρένεια. Τώρα έχουμε λαό. Το τρίτο μέρο μα πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Hey, θέλει να μιλήσει με τον κύριο Ποστόλη. Ο ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν είναι εύκολο, θέλει να πάρει τηλέφωνο μια φίλη μα. Δεν είναι. Κάνει πλάκα. Δεν γίνεται. Γιατί, γιατί έτσι, τι γιατί. <laughs> δεν μου κάνει ερώτηση, μου λέει αν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται. Μπούλο. <laughs> σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χιλόπιτα. Σε παρακαλούμε. Σε παρακαλώ. Χιλιεύουμε. Φωτό. Έλα, σε παρακαλώ. Φωτό, φωτό. Κάνω, κάνω τι μπορεί. Φωτό. Τώρα την ξυστηλή. Τι λε, φωτό. Τι σου έκανε. Τι. <laughs> Πώ τα καλεφίλοι μα είναι. Ναι, ναι, τα ξέρω αυτά. Πολύ κολλητή πρέπει να είναι. Επιστήθεια, φίλοι. Επιστήθεια με τι νούμερο στήθεια όμω. Είναι υπερβολικά σοβαρή και μα έχει σπάσει τα νεύρα. Ψάχνει επεγνωσμένα για πολύ σοβαρή δουλειά και θέλω να την πάρει για τι πίζια ροζαγγελίε. Πόσο χρονών είναι? 26. Καλό κομμάτι. Καλό. Πάρα πολύ. Του Μπανέιρο. Τι λεφότο μου. Βίζει, κόλο πίστε το. Λοιπόν, λέγει τηλέφωνο. 697. Δεν θέλω να πάρει αυτή πέστη. Σε παρακαλώ. Πέστη, δεν γίνεται έτσι δουλειά, σε ενημερώνω πώ γίνεται. Αποστολή! Έλα, Μωρή! Σε ακούμε κάθε μέρα, φίλε. Κάνε κάτι για μα, ήμαρτών! Και τι θές, Μωρή, κάνετε και συνδρομή? Όχι. Πριν <laughs> πιέσει, να μηλά. πάρει τηλέφωνο εδώ, Ότι εγώ είμαι εργοδότη. Δώσε το τηλέφωνο. Ωραία, ναι, θα κάνουμε έτσι, να πάρει άδεια. Έτσι λέει τι συνήθω. Να ξέρει, αυτή λέγεται ανακαρμπή. <laughs> Όταν θα ακούσει ανακαρμπή, <laughs> θα την ξεφτιλήσει, εντάξει. Γιατί, Μωρή, τι σα έκανε, γιατί σκόμενο έφαγε. Κανέναν, απλά είναι πολύ σοβαρή και θέλουμε να την εξελίσουμε Μήπως είναι λίγο πιο όμορφη από εσάς, μπαζούρλες Πιο όμορφη από εσάς, μπαζούρλες Όχι, όχι Ναι, ναι, ναι, τα ξέρω, τα ξέρω, από αγάπη μόνο, από αγάπη Έτσι. και δεν σ' ακούσω να την πειράζει, θα έρθω και θα το κάψω Αγάπη μόνο να το κάψουν παρέα Αυτές τι κονκάρδες που φτιάξατε την προηγούμενη εβδομάδα, τις στέλνετε και στον κόσμο. Μπορείτε να μου στείλετε και μένα; δηλαδή μία. Όχι. Α, κρίμα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια. Ναι, γεια, γεια.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 Μπα, σώμα, το σηκώνω το τηλέφωνο. Ναι, μπορεί το σηκώνω, τι θες, δεν καταλαβαίνω μας μα βάλει και χέρι. μα, hey, ε! Όχι, να μα βάλει χέρι. Έπειτα, εγώ κό, κόψω σαλάτα, έχω φτιάξει φακέ από εκείνη την ώρα, έχω κάνει τα πάντα. Πόση ώρα μπορεί παίρνουν οι φακέ στη χύτρα, τι έκανε. Χάνουν τη γεύση του, μην το κάνει και τι θερμίδε. Τσιγάμουν, έχω χύτρα, με ακριβή. Ωραία, άρα δεν τι έχει κάνει τι φακέ, Ξέρω πόσο θέλουν οι φακές, και εμεί μαγειρεύουμε.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 εικοστής του Μάρτη Πόνος ασήκω τόσο η μοναξιά Και ο αγέρας που κλαίει Ο πόνος που κλαίει Έλα, έλα μην κάνεις κάτι σε να λίγο <ΟΟ> αλήθεια μου λέει Ο καημένος, ο καημένος Ο Σύριζα Ο Ο Μια αλήθεια πικρή και ο ιδρώνας, καπτός, βράδυ. Με Ο Σύριζα. Με ο Σύριζα. Ω, Με Ο Σύριζα. Και οι σκέψεις βαριές Ωραίες είναι πιας Σαν σκοιές μακρινές Κυβέρνηση Σύριζα και μνημόνιο